Τους τρεις σχεδόν μήνες που κύλησαν από την επανεκκίνηση των στοιχείων για την αγορά χαλκού επέλεξα να διαπλέκω καινούριο και παλαιότερο υλικό ώστε το καινούριο να προεκτίνει, να σχολιάζει ή και να αναιρεί αν πρέπει το παλαιότερο. Ας πούμε πως πρόκειται για μια έμπρακτη αυτοκριτική. Ξεκίνησα με μια σκληρά πολιτική εβδομάδα μετατοπίστηκα κατόπιν σε ποίηματα με πρόδειλη ακόμη και σήμερα την αξία χρήσης τους Δημιούργησα εν συνεχεία παίζοντας με την αντοχή των ακροατών τις προϋποθέσεις ώστε να αναχθούμε στις απαρχές στη συνθήκη γένεσης του αλγορίθμου βάση του οποίου εκτιλισόταν ως χθες ο ευρωπαϊκός λυρισμός και ποιτά βρέθηκα με ένα άλμα, στο ψυχωράγημά του ώστε να έχουμε εικόνα των άκρων του φάσματος Ωραία λοιπόν καθορίσαμε κατά κάποιον τρόπο, το πλαίσιο, το τετράπλευρο ας πούμε. Και έπειτα σημαδέψαμε το κέντρο βάρους του. Τη σύγχυση, αλλά και την επιμειξία των γλωσσών σε κάθε επίπεδο, Την έμπρακτη δηλαδή εναντίωση στη μυσαλωδοξία. Δεν έχει νόημα η έμφαση στη λογοτεχνία, αν δεν αναδεικνύει τον ηθικό πυρήνα της. Σ' αυτό αποσκοπούσαν οι δύο ακροτελεύτιες εκπομπές με θέμα των όργουελ.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 Σαν να μην κατάλαβε τίποτα. Μου φαίνεται λοιπόν εντιμότερο να αφήνω αυτό τον υπόστροφο πυρετό να εκδηλώνεται. Να ανακόπτω όσο συχνά το αισθάνομαι απαραίτητο τη ροή, καταγράφοντα ένα είδο επίκαιρων στοχασμών εν μέσω των ανεπίκειρων. Εξίσου αναγκαίο μου φαίνεται να επικαιροποιήσω τους ανεπίκερους υποτίθετε στοχασμού. Γιατί πράγματι,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 Αλήθεια είναι αυτό. Απ' την άλλη όμως η διαρκής επικαιρότητα των αυθεντικών έργων τέχνης πρέπει να επερωτάται ακατάπαυστα. Ώστε δουλειά μου είναι και να αναδείξω την καινούργια συνθήκη ακρόασης. Πολλά απ' αυτά που θεωρούσαμε ακουστά πέρασαν στην περιοχή των υπερήχων. Στη θέση τους και ενώ νομίζουμε ότι τα ακούμε ακόμη, τι ακούμε άραγε πια...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 κάτι τραχή και συσπυρωμένο, αγκαθωτό και βουβό, κάτι λιγότερο παθητικό και ξευγενισμένο, πιο άγριο έντελοι και μαζί παρετημένο και κατατονικό, προκύπτει καθώς ο μοναχικός μετασχηματίζεται σε μοναξιασμένο. Ίσως φταίει το ότι καταραίουν πολλές συνδηλώσεις. Δεν λέμε επί ότι κάποιος έλαβε το μοναξιασμένο σχήμα όταν καρή μοναχός. Κανείς δεν θα υπέγραφε την επιστολή του σε παλαιό περιοδικό ή το σχόλιό του σε παμπάλαιο λεύκομα ως μοναξιασμένη καρδιά. Και λοιπά και λοιπά. Χάνονται λοιπόν συνδηλώσει ενώ κερδίζουν η παρετυμολογία και ο ήχος. Φυσικά, ο Χουρμούζιος δεν κάνει εκπροθέσεως τον μετασχηματισμό. Μια και τον διαθέτουμε όμως, θα μπορούσαμε να μιμηθούμε τον Εγκονόπουλο, που αναρωτιόταν σκοπτικά,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 κάνοντας ένα ξόρ και ένα του, να ισχύουν πριν από τη μεγάλη έκρηξη. είναι να γίνει ενδεής, βρώμικος, κτηνώδης, βραχής, κυριευμένος από το φόβο. Και οι άνθρωποι που συλλαμβάνει η περιφερική μου όραση, είναι μοναξιασμένοι, χτυπημένοι από μιαν ευνηδίως εκδηλωμένη και αλλιώτικη μοναξιά, που καιρό τώρα κατέτρωγε τα συλλογικά θεμέλια. Και είναι ολοένα περισσότεροι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 αφορούν καθεαυτήν τη συνθήκη ακρόασης. Θα προσπαθήσω λοιπόν εφ' εξής, να επινοήσω τέτοια τεχνάσματα. Ένα καλό κόλπο είναι η μίξη ετερόκλητων υποτίθεται κειμένων. Θα δούμε ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα τι εννοώ. Άλλο, δυσκολότερο τέχνασμα είναι να αναπαρασταθεί η καινούρια συνθήκη ακρόασης, ώστε να καταστεί, α πούμε, ορατή.